Κεφάλαιον Γιώτα Α, σελίδα 738, στίχη 1 15. Ο Παύλος υπήρξεν ανιδιοτελής κατά την άσκηση του έργου του. 1. Ήθε να μου εδείχνατε ανοχήν εις κάποιαν μικράν που θα κάμω διηγούμενος τα όσο ο Κύριος κατόρθωσε διε μου. Αλλά έχω πεποίθηση ότι με ανέχεσθε. 2. Διότι σας αγαπώ με σαν εκείνη με την οποίαν ο Πανάγαθος Θεός αγαπά τους ανθρώπους. Σας ζηλοτυπώ δε όχι για τον εαυτόν μου, αλλά για τον Χριστόν. Διότι σας συραβώνισα προς έναν άνδρα, προς τον Χριστόν, για να σας παρουσιάσω παρθένων αγνήνης αυτών. Δηλαδή να παρουσιάσω τας ψυχά σας αγνάς και καθαράς από κάθε πλάνην και αμαρτίαν, Ενωμένα με την πίστην και αγάπην ης μία πνευματική νύμφην της οποίας νυμφίος να είναι ο Χριστός. 3. Φοβούμε όμως μήπως όπως το φίδι εξυπάτησε άλλοτε με την πανουργία του την Εύαν έτσι διαφθαρούν σκέψεις σας και χάστε την ειλικρίνεια και καθαρότητα την οποία οφείλουμε να έχουμε προς τον νυμφίον μας Χριστόν. 4. Έχω δε τον φόβων αυτών διότι παρουσιάζεστε πρόθυμοι να ακούετε και άλλους αδοκιμάστους διδασκάλους, απέναντι των οποίων έπρεπε να είστε διστακτικοί. Διότι, εάν μεν εκείνο που σας έρχεται ω διδάσκαλος, κηρύσει άλλων Ιησούν, τον οποίον εμεί δεν σα εκκηρύξαμεν, ή εάν λαμβάνετε με το κήρυγμά του άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δεν ελάβατε, ή άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν ακούσατε και δεν εδέχθητε, Καλό θα είναι να σα διδάξει αυτό ο ξένο. 5. Τώρα όμω, ποιο λόγο υπάρχει να τον ανέχεστε κανεί. Διότι φρονώ ότι εγώ ο διδάσκαλο και απόστολό σα δεν έχω εστερίσει και υποληφθεί τίποτε από του εξαιρετικά διακυριμένου αποστόλου. 6. Και αν δεν παραδεχθώ ότι είμαι άπειρο κατά των λόγων και το ύφο μου στερείται γλαφυρότητα και κάλο δεν είμαι όμως άπειρος κατά την γνώση, αλλά κάθε περίσταση και διδασκαλία και ενέργειά μας εφανερώθημεν εις τα σπροσάς σχέσεις μας, ίσοι προς τους άλλους αποστόλους. 7. Ήμήπως διέπραξα αμαρτίαν, όταν εζήτουν με την εργασία μου να κερδίσω τη συντήρησή μου και ταπείνωσα έτσι τον εαυτόν μου για να απαλλαγείτε εσεί από την πλάνη τη ειδωλολατρίας και υψωθείτε πνευματικό. Ή μάρτισα, διότι δωρεάν σα εκήρυξα το Ευαγγέλιο του Θεού. 8. Άλλα εκκλησία ελαφειραγώγησα και πήρα από αυτά στη συντήρησή μου για να υπηρετήσω σα. Και όταν ήμουν παρόν μεταξύ σα και δοκίμασα στερήσει, δεν επεβάρινα κανένα. 9. Διότι όσα μου έλειπαν για τη συντήρησή μου μου τα συνεπλήρωσαν οι αδελφοί όταν ήλθα από τη Μακεδονία, και σκάθε κάθε τι εφυλάχθη να μην σα γίνω βάρο και θα φυλαχθώ έτσι και στο το μέλλον. 10. Έχω μέσα μου την αλήθεια του Χριστού και αυτό αποτελεί εγγύηση περί του ότι δεν ψεύδομαι. Σας βεβαιώ λοιπόν ότι η καύχησή μου αυτή ότι δεν σας έγινα βάρος δεν θα αποστομωθεί όσον εξαρτάται από εμέις στα μέρη της Αχαΐας. 11. Διατί δεν θα φραχθεί και δεν θα αποστομωθεί, μήπως επειδή δεν σα αγαπώ, ο Θεός εξέβρε ότι σα αγαπώ. 12. Αυτό δε που κάνω έως τώρα, αποφεύγω να επιβαρύνω εκείνους στους οποίους κηρύττω, θα εξακολουθήσω να το πράττω και θα κηρύττω δωρεάν το Ευαγγέλιον, δια να κόψω τελείως την αφορμήν εκείνων που θέλουν αφορμήν, δια να εξισώνουν η σας καφυσιολογία των τον εαυτόν τον με εμά, ώστε όταν σας εκμεταλλεύονται να ευρεθούν ότι είναι καθώς ήμεθα και εμεί, διότι θα λέγουν ότι και εμείς λαμβάνομε από εσά. 13. Και θέλω να του αποκλείσω το δικαίωμα να λέγουν ότι είναι σαν και μας, διότι του είδου αυτού οι Κύρικε είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι που υποκριτικά παίρνουν το εξωτερικό σχήμα και την εξωτερική εμφάνιση των Αποστόλων του Χριστού. 14. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, διότι και αυτό ο σατανάς μεταβάλλεται κατά το εξωτερικό σχήμα Ισάγγελων φωτό. 15. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα εάν και οι υπηρέτε του αλλάζουν σχήμα και παρουσιάζονται σαν υπηρέτε δικαιοσύνη. Το τέλο των όμω θα είναι σύμφωνο προ τα έργα των.